Έκτο μάθημα ποιοι είναι οι επισκέπτες μας Είναι η ανιψιά σας, Ο αδελφός σα, Η γυναίκα του Και ο φίλος τους Ο κύριος Πετρόπουλος ποιοι είναι οι επισκέπτες μας Είναι η ανηψιά σα, ο αδελφό σα, η γυναίκα του και ο φίλο του, ο κύριο Πετρόπουλο. Ποιο συστήνει τον κύριο Πετρόπουλο. Ο αδελφό σα τον συστήνει. Ο αδελφό σα λέει: Επιτρέψτε μου να σα συστήσω τον φίλο μου, τον κύριο Πετρόπουλο. Ποιο συστήνει τον κύριο Πετρόπουλο. Ο αδελφός σας τον συστήνει. Ο αδελφός σας λέει «Επιτρέψτε μου να σας συστήσω το φίλο μου τον κύριο Πετρόπουλο». Τι λέει η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας λέει «Χαιρό πολύ. Καθίστε παρακαλώ». Τι λέει η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας λέει, «Χαίρο πολύ. Καθίστε, παρακαλώ». Πόσον καιρό είναι στην Αθήνα, ο κύριος Πετρόπουλος. Δεκαπέντε μέρες. Πόσον καιρό είναι στην Αθήνα, ο κύριος Πετρόπουλος. Δεκαπέντε μέρες. Πού καθόμαστε τώρα. Εσείς κάθεστε κοντά στο τραπεζάκι. Πού καθόμαστε τώρα. Εσείς κάθεστε κοντά στο τραπεζάκι. Τι είναι πάνω στο τραπέζι. Μια καφετιέρα, μερικά φλιτζάνια με τα πιατάκια τους, μια γαλατιέρα, ζάχαρη, και γλυκά. Τι είναι πάνω στο τραπέζι. Μια καφετιέρα. Μερικά φλιτζάνια με τα πιατάκια τους. Μια Μια γαλατιέρα. Ζάχαρη και γλυκά Σας αρέσουν τα γλυκίσματα Βεβαίως μου αρέσουν Ιδίως οι πάστες Σας αρέσουν τα γλυκίσματα Βεβαίως μου αρέσουν Ιδίως οι πάστες Ποιος σερβίρει τον καφέ η γυναίκα σας σερβίρει τον καφέ. Ποιος σερβίρει τον καφέ. Η γυναίκα σας σερβίρει τον καφέ. Η ίδια προσφέρει και τα γλυκίσματα. Όχι, τα γλυκίσματα τα προσφέρετε εσείς. Η ίδια προσφέρει και τα γλυκίσματα. Όχι. Τα γλυκίσματα τα προσφέρετε εσείς. Γιατί πράγμα μιλούν οι κυρίες. Μιλούν για τον καιρό και για τη μόδα. Γιατί πράγμα μιλούν οι κυρίες. Μιλούν για τον καιρό και για τη μόδα. Γιατί πράγμα μιλούμε εμείς οι άντρε, Μιλάτε για τα πολιτικά, για τις δουλειές σας και για τα νέα της ημέρας. Γιατί πράγμα μιλούμε εμείς οι άντρε.